Φίλες και φίλοι του Ready Music Heaven, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή X Libre's του Music Heaven στο μικρόφωνο του σταθμού ο Μιχάλης γνωστός και ω Mike Bucklader να σας καλωσορίσω όλους και στη σημερινή μας εκπομπή

τι αυτό το απόγευμα της Κυριακής δεν ξέρω για σας αλλά εδώ είχαμε μία ανέλπιστα καλή μέρα που επέτρεψε να γίνει και ένα ωραίο όμορφο event στην πόλη μας, δεν έχει πολύ σχέση με τα βιβλία βέβαια αλλά έγινε μία πολύ όμορφη ποδηλατάδα και πικνικ σε μία από τις εξοχές αυτής της πόλης οι οποίες

είναι, είναι αρκετές είναι και είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε και εμείς, όχι δεν είδα κόσμο να διαβάζει, ε, ήταν άλλος ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια ωραία νότα έτσι λίγο διαφορετική στην καθημερινότητά μας.

Ε, δεν ξέρω, ελπίζω η εβδομάδα σας να ήταν ε, καλή, να καταφέρατε να κάνετε πράγματα το Σαββατοκύριακο παρά τις, α, παρά τον άσχημο καιρό και εδώ είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσουμε παρέα και ε, να μας α, πείτε κι εσείς α, τι διαβάσατε κατά προτίμηση, γενικότερα πώς περάσατε και

να συζητήσουμε για το αγαπημένο μας θέμα τα βιβλία και την ανάγνωση και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε είτε απευθείας από τη σελίδα του σταθμού μας από το musicheaven.gr είτε μέσω του live

24 έχουμε και εκεί παρουσία ως Free Music Heaven τις λεπτομέρειες βέβαια τις έχουμε κοινοποιήσει ήδη για τους φίλους που μας παρακολουθούν μέσω του Facebook πάμε όμως το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα και να συνεχίσουμε με το πως μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή

Ακούσαμε ένα απόσπασμα βέβαια και συγκεκριμένα το τέταρτο μέρος Αντάτζομ Αλέγκριο το Εβιβάτσε από τη Συμφωνία Νούμερο 1 του Ludwig van Μετζόβεν Όσο άσχημη και να είναι η σχέση σας με την κλασική μουσική έστω και αν δεν έχετε ακούσει ποτέ δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ δεν μπορεί τον Μπετόβεν έστω και μόνο σαν

όνομα κάπου θα τον έχετε ακούσει και η σημερινή μας μουσική επένδυση θα είναι Μπετόβεν και συγκεκριμένα οι συμφωνίες του Μπετόβεν όχι ολόκληρε, βέβαια κάποια αποσπάσματα από όλες όμως τι συμφωνίες του Μπετόβεν πριν ζωμαστάση χρόνος να τις ακούσουμε όλες αφορμή βέβαια

για αυτή τη μουσική επιλογή ε, στάθηκε η φιλαρμονική του Βερολίνου η οποία αυτό το καιρό έκανε πάλι ένα φιέρωμα, έναν κύκλο όπως λέμε στο Μπετόβεν ένα κύκλο που εμφανίζεται αρκετά συχνά

το ρεπερτόριο της συγκεκριμένης ορχήστρας, μια από τις κορυφαίες ε, διεθνώς ορχήστρες και έτσι ο, φέτος ο Σερ Σάιμον Ράτλ και η φιλαρμονική του Βερολίνου έκαναν, ερμηνεύσαν την ολόκληρη με τις συμφωνίες του Μπετόβεν όπως ε, έχει κάνει και στο παρελθόν βέβαια η φιλαρμονική και είμαι, ο, είμαι τυχερός κάτω, όπως θα έλεγα, μιας

Πλήρως κασετίνας με τη φιλαρμανική του Βερολίνου να τη διευθύνει ο Χέρβερτ Φον με τις συμφωνίες του Μπετόβεν σε έκδοση Deutsche Grammophon για τους γνωρίζοντες. Εν πάση νομίζω <laughs> εντάξει, αρκετά σας κατά το μουσικά να σας καλησπίσω ε, να την Ευελίνα και την Έλληνα τακτικές ακροατρίες της εκπομπής.

Και φυσικά και τη ΡΕΑ που ήδη έχει συνδεθεί και μας α, ακούει και αυτή η τακτική ακροατρία της εκπομπής για όσους μας ακούτε μέσω Facebook. Ε, κάντε κανένα like στη δημοσίευση της... Α,

Εκπομπής, ή αν μας ακούτε πρώτη φορά στα σελίδες εκπομπής έτσι, για να δούμε ποιοι είστε online και μας ακούτε να σας καλυπηρήσουμε και εσά και φυσικά το ιδανικό γιατί είμαστε μια εκπομπή λόγου και πάντοτε επιζητούμε το διάλογο θα ήταν να μας πείτε και δυο λόγια

να μια όμορφη συζήτηση εδώ πέρα και μπορείτε να το κάνετε με διάφορους τρόπους μπορείτε είτε μέσω από τη σελίδα του σταθμού που ακούτε την εκπομπή υπάρχει ένα πεδίο για να μας στέλνετε τις α, καλησπέρα σας ε, φυσικά μπορείτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν να γίνετε μέλη στο musicheaven.gr να μπείτε στο chat και να έχουμε μια όσο εκτενή θέλετε συζήτηση και

Φυσικά υπάρχουν και τα γνωστά μηνυματάκια στο facebook ενώ συμμακολουθείτε και στο google plus στο goodreads ε, Μπορείτε και εκεί πέρα να μου στέλνετε τα μηνυματά, μας, τα μηνυματά σας, συγγνώμη, ελπίζω να τα προλαβαίνω και να τα κοιτάζω ε, όλα

και έτσι σήμερα θα, η προηγούμενη εκπομπή να θυμίσω ήταν αφιερωμένη στο Fantastical το Fantastical το οποίο βέβαια θα μα δώσει τροφή και για άλλε εκπομπέ όπως το βλέπω πολλές ιδέες πήρα από αυτό το συνέδριο και ελπίζω να, ε, να σας δώσω όσους δεν σας είδα εκεί πέρα να σας δω το

Επόμενο. Ε, φαντάστικο. Δεν ξέρω. Όχι. Λεπτομέρειες κλπ. Δεν ξέρω. Ελπίζω όμω κάποια στιγμή να μάθω και φυσικά θα έχετε την. Θα έχω τη χαρά να σα το ανακοινώσω από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ε, σήμερα θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα υπόλοιπα. Με το τι βιβλία διαβάσαμε και τι μα έκανε εντύπωση τις προηγούμενες α, μέρες

το διάστημα συγνώμη την τελευταία εκπομπή μέχρι σήμερα που ε, ξαναμπαίνουμε στο ρυθμό Αν και είναι λίγο αργά ε, να πω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Διεθνούς Εκθέσης Βιβλίου της Φραγκφούρτης και όσοι είστε τυχεροί

και μένετε ή βρίσκεστε εσείς στη Φραγκφούρτη. Καλά θα ήταν να περάσετε μια βόλτα. Είναι μια έκθεση η βρισκεστε στη είναι εμπορικού κατά κυριό λόγο χαρακτήρα. Βέβαια το Σαββατοκύρικο, δηλαδή με την έννοια ότι είναι η έκθεση. Τις πρώτες μέρες δουλεύει μόνο με επαγγελματίες, έτσι, με εκδότες, συγγραφείς, εκδοτικού οίκους και όλους όσους είναι στο χώρο του βιβλίου

το Σαββατοκύριακο όμω είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Έτσι για την ιστορία να πω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος η Ινδονησία. παλαιότερα ήταν και η Ελλάδα με στι τιμόμενε χώρε. Εδώ και 5-6 χρόνια θα σα γελάσω πριν να το αυτό το θυμάμαι παίξω. Βέβαια ε, η ελληνική συμμετοχή α, υπήρχε.

Έτσι, ε, όπως σχεδόν, όπως κάθε χρόνο, το, είναι, φαίνεται το, την έχει επιμεληθεί το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκδοτών ε, ε, Βιβλίου, αν ε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και πας περιπτώσει στο περίπτερο θα εμφανίστηκαν μάλλον

20 νέες εγγραφείς και 33 νέοι δημιουργούν κόμιξ τα κόμιξ τα οποία τα συναντήσαμε και στο φανταστικό και ε, έχουν κάνει την εμφάνιση τους α, δυναμικά ελληνική παραγωγή κόμικ θα, θα έλεγα τον ε, τελευταίο καιρό αν ψάξει κανείς μόνο στα κοινωνικά μέσα δεκτήρουσα να ψάξει θα δει ότι το είδος είναι σε

Σαν θέση σε, σε καλή λειτουργία όπως θα λέτε και αυτό είναι ευχάριστο ε, φυσικά θα υπάρχουν τα εκπροσωποντική ε, όλες οι κατηγορίες του βιβλίου το βιβλία που έχουν βρεθεί, πρόσφατες κυκλοφορίες ε, μελέτες

και μια μελέτη, που θα, μια έρευνα μάλλον που θα ήθελα κάποια στιγμή να τη βρω και να τη διαβάσω που θα παρουσιαστεί έχει, έχει τίτλο η Έλληνες Αιδόντες στην Εποχή της Κρίσης και των Capital Κοντρόλων» και στην ουσία είναι μια παρουσίαση, μια ανασκόπηση αν θέλετε των τελευταίων δύο χρόνων στο χώρο

του βιβλίου και διάφορες άλλες παρουσιάσεις ο οποίος, α, οι οποίες αφορούν α, την, α, το χώρο του, του βιβλίου ε, Να πω ότι η Εκθέζι Βιβλίου της Φραγκφούρτης α, θεωρείται μία από τις εγκυρότερες και σοβαρότερες διεθνώς και είναι παραδοσιακά

ας πούμε ε, ε, μια από τις εκθέσεις της οποίας κλείνονται και οι μεγάλες ε, εμπορικές ε, συμφωνίες μεταξύ έκδοτων, συγγραφέων, εκδοτικών οικών ε, για δικαιώματα και κλπ. Ε, έχει δηλαδή και πολύ εμπορικό χαρακτήρα δεν είναι να μια γιορτή, ένα φεστιβάλ βιβλίου για το ευρύ

ε, κοινό. Ε, μου ότι κάποια στιγμή θα την παρακολουθήσουμε ή αν κάποιος ας έχει παρακολουθήσει ή ε, ε, έχει βρεθεί εκεί πέρα με πληματική ιδιότητα έτσι, ας επικοινωνήσει όπως λέμε με την εκπομπή πολύ θα μας η οι η, η, του, η της από πρώτο χέρι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας.

κούσαμε το τρίτο μέρο, το σκέτσο από την συμφωνία νούμερο 2, τη δεύτερη συμφωνία του Λούντιβιχ Μπανμπετόβεν. Αυτή την έγραψε στι αρχέ του 1800 και είναι αφιερωμένη στον καραλόι πρίγκιπα Λιχνόφσκι. Ε, έτσι γινόταν τότε. Οι συνθέτε αφιέρων τι συναυλίε του σε μεγάλε προσωπικότητε και φυσικά στου

τους αυτούς που καθιστούσαν το φυσικά όλοι την, ε, το να ε, συνθέτουν και να ζουν οι, ε, οι συνθέτες να πω εδώ πέρα ότι είναι, ε, ο Μπετόβων είναι από τους πιο

εμβληματικού, τους πιο και και ταυτόχρονα ήταν από τους α, πιο ασυμβίβαστους α, αν θέλετε α, συνθέτες της εποχής του δεν δίσταζε μπροστά σε κανέναν και σε τίποτα, ήταν α, πεπισμένος τόσο για το ταλέντο του όσο και για το μουσικό του και για το μουσικό του έργο εν πάση μια μεγάλη φυσικονομία της α, μουσικής χωρίς καμιά αμφιβολία

και ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν για να συνεχίσουμε λοιπόν, με τα βιβλία που ε, που διαβάσαμε υπάρχουν διάφορε συζητήσεις ε, δεν ξέρω εδώ οι φίλοι του σταθμού τι βιβλία έχετε διαβάσει να μας πείτε ε, μπορείτε φυσικά να μπείτε στο μητσάτο όπως είπα και να μας πείτε και

Μερικοί μου ρώτησαν τόσο, τόσο κόσμο στο Goodreads γιατί δεν κοιτάσα από εκεί να μας πιστεί, διαβάζει ο καθένας. Ε, ναι, εντάξει, δεν έχει όμως α, πλάκα ούτε για μένα ούτε για εσάς να μπω στο Goodreads και να αρχίσω να παριθμώ τη διαδιάβαση ο ένας ο ε, Δεν είναι ο σκοπό αυτής της α, ε, εκπομπής. Ο σκοπός είναι να...

Είμαστε εδώ όλοι μαζί Και να έχουμε κατά κάποιο τρόπο Ζωντανό ε, διάλογο για τα βιβλία εντάξει θα σας πω Εγώ τη διάβασα και τι κριτικέ μου Alors, ένα από τα ε, Βιβλία που Ολοκλήρωσα ε, Τις προηγούμενες μέρες Μέχρι να α, Μου σαλάβησα μεταξύ των Εκπομπών Θα είχα πει ότι διαβάζω μια

ε, σειρά. Ξεκίνησα μια καινούργια σειρά φαντασίες και διάβαζα το πρώτο βιβλίο. Ε, συγκεκριμένα η σειρά λέγεται Malazan, Book of the Fallen, ε, το όποτε ξέρω δεν έχει ακόμα ε, μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά ε, στην αγγλική του εκδοχή ε, είναι

αρκετά δημοφιλής μεταξύ των φίλων ε, της λογοδεχνίας του Φανταστικού και έτυχε να το ε, διαβάζω την ίδια ε, περίπου με το φαντάστικο και το ολοκλήρωσα αλλά η προηγούμενη κουμπί δεν μπορούσα να σας το ε, παρουσιάσω και έτσι είναι μία

Ευκαιρία. Είναι το πρώτο βιβλίο της, της σειρά. Ονομάζεται Gardens of the Moon ε, Κύπη του Φεγγαριού ε, Θα λέγαμε και είναι το εισαγωγικό βιβλίο της σειράς ε, Να πω ότι η σειρά αποτελείται από δέκα ε, βιβλία Αν δεν κάνω λάθος, όχι δέκα είναι τα

Βιβλία της σειράς και ήδη το πρώτο βιβλίο ήταν μεγαλούτσικο, στην ουσία ήταν μεταξύ 600 και 700 σελίδων ένα τέτοιο βιβλίο συζητάμε

και όσοι είστε στο Goodreads και βλέπετε θα δείτε ότι το πρωτοβλίο έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία από τα υπόλοιπα είναι ένας όπως έχουμε ξαναπεί ένα φανταστικός κόσμος αυτό στον οποίο αναπτύσσεται ένας κόσμος που βρίσκεται σε πόλεμο να το πούμε έτσι ένα

στους κόσμο στον οποίο α, η, η, η, υπάρχει μαγεία φυσικά είναι από επίπεδο τεχνολογίας φυσικά είναι σε, σε μεσονικό επίπεδο η τεχνολογία και υπάρχουν α, και, α, και μαγεία και σε όλες τις εκφάνσεις θα έλεγα τη μεταφυσική μαγεία από ψυχικές δυνάμεις α,

και το χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι α, κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορείς να το συστήσεις σαν εισαγωγικό βιβλίο ε, στον κόσμο της α, φαντασίας. Ε, θα σας πω γιατί ε, έχει αυτό που λέμε πολύ απότομη καμπύλη εκμάθησης. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που... Α,

ενώ έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που ξεκινάει, ε, έχει την επιμονή ο συγγραφέας να σε ρίχνει στα βαθιά και να πρέπει να κολυμπήσει. Ε, αυτό δεν αρέσει σε, σε όλους. Ε, δεν αρέσει σε όλους γιατί ε, δεν αρέσει όλους το να ε, γυρίζουν προς πίσω σε σελίδες για να βρουνε ε, τα ονόματα, να καταλάβουν

τι γίνεται και να προσπαθούν να βάλουν σε σειρά της διάφορες τα διάφορα νήματα ε, της πλοκής να το πούμε έτσι ε, Πιστεύω που σε αυτή η σειρά θα έχερε πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση και θα ήταν πιο δημοφιλής ε, στον κόσμο του φανταστικού αν το πρώτο της βιβλίο το οποίο και έχω διαβάσει μόνο ε, ήταν

Πιο έβαζε πιο σιγά, πιο όμορφα α, μέσα. Τα παραδείγματα άπειρα πώς μπορεί να το κάνει κανεί με αυτόν τον τρόπο. Ένα από πάλι από τους συγγραφείς, α, Jordan, του αγαπημένου συγγραφεί, ο Ρόμπερτ του τρόχου του χρόνου, παρόλο που έχει εξίσου πλούσιο κόσμο με πολλές, α, πολλά νήματα στι πλοκέ του, ανατροπέ

και πάρα πολλούς χαρακτήρες ε, σε βάζει τόσο σταδιακά και τόσο σιγά και όμορφα σε εισαγωγικά μέσα που ε, χωρίς να το κα, καταλάβεις μέχρι τα μέχρι μέση μέχρι τέλος πάντων ε, διαβάζοντας κάποιες στην συνειδητοποιείς ότι ε, έχεις ε, μάθει ξεκινήσεις με

Τρει-τέσσερι βασικούς χαρακτήρες ξαφνικά έχεις δεκατέσσερες βασικούς χαρακτήρες αλλά όλη είναι ξεκάθαρη στο μυαλό σου έχει πολύ πιο μαλή ε, καμπύλη κάτι που δεν συμβαίνει με το Gardens of the Moon το, το πρώτο του, του, του Book of the Fallen ε, τώρα αν κάποιος καταφέρει να το ξεπεράσει αυτό πιστεύω ότι είναι, ε, ήταν πολύ καλό

Βιβλίο φαντασία, με την έννοια ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό. Ε, στην ουσία, όπω έχω γράψει και στην κριτική μου στο Goodreads, ε, θυμίζει αυτό το πρώτο βιβλίο την τοποθέτηση των παιχτών στη Σκακέρα. Είναι ένα επικών διαστάσεων, θα έλεγα, <χι> για πολλέ απόψει ε, βιβλίο και τα γεγονότα στο.

Του βιβλίου είναι και αυτά επικά. Ανακατεύουν, αυτό το σημαίνει να κατέβουν μέχρι και τους θεούς του κόσμου. Είναι από αυτού κόσμος που έχει το χαρακτηριστικό ότι οι θεοί του ανακατεύονται. Είναι πρακτική κατά κάποιο τρόπο. Υπαρκεί σε ένα ε, ρεαλιστικό στο επίπεδο του κόσμου, α πούμε, σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο. Ε, σαν πλοκή, σαν πλοκή είναι

πολύ ενδιαφέρουσα ε, και οι χαρακτήρες του κόσμου είναι αρκετά, ε, αρκετά δουλεμένοι, τουλάχιστος τους βασικούς χαρακτήρες μπορούμε να πω ότι τους ε, ε, ε, ε, ε, γνωρίζουμε καλά, απλώς ε, ε, γίνονται ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν ε, εξηγούνται και σιγά σιγά

ε, σου αποκαλύπτονται πράγματα που ο συγγραφέα και οι χαρακτήριες θα θεωρούν δοδομένες η πρώτη φορά τα βλέπεις και έτσι κάπου μέχρι να μπει το ρυθμό χαλάει. Θα μην είναι αν επιμείνεις και φτάσεις στο τέλος λίγο πολύ έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και από ό,τι μου λένε οι φίλοι που το έχουν διαβάσει ε, είναι από εκεί και πέρα το δεύτερο μετά σιγά σιγά αρχίζει και στρώνει και το ευχαριστίασε πραγματικά

και ελπίζω δώσουν κάποια στιγμή θα ξεκινήσω το δεύτερο και θα ε, κάποια στιγμή αργότερα βέβαια ε, ξεκινήσω και θα βάζω κάτι άλλο και θα σας ε, πω τις ε, εντυπώσεις μου ε, πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας

και ακούσαμε το τέταρτο μέρος Αλέγκρο του από τη δεύτερη συμφωνία του Λουτιβίχ Βαν Μπετόβεν και να πριν προχωρήσω να καλείς εδώ πέρα τον φίλο και τον Κώστα που μας κρατάει συντροφιά Τετάρτη και Πέμπτη με τις υπέροχες μουσικές του και μας έχει επικοινωνήσει μαζί μας εδώ πέρα όπως μπορείτε και εσείς, να καλείς και τη Τζέννη

τεκτική αγροατρία και αυτή που μας ήταν τους χαιρετισμούς της μας του facebook και να καλείς και την uh, Νικολέτα, τη φίλη μας στο facebook η οποία μας θέλει χαιρετισμούς από πού, από το γνωστό καπ, καπ στην Αθήνα να πούμε ότι ζηλεύουμε και τις ευχόμαστε να περάσει καλά. Λοιπόν

μίλωσα προηγουμένως για το βιβλίο που φαντασίες που ολοκλήρωσα το Gardens of the Moon το πρώτο της σειράς uh, Malazan uh, το, συγνώμη, Malazan Book uh, of the Fallen uh, και θα, uh, του Στίβ Ρίξον συγγραφέας

και όπω είπα, είναι ένα δύσκολο πρώτο βιβλίο. Τι θα πρότεινα εγώ, αυτό θα, θα το πρότεινα για του ε, βετεράνου τη φανταστική λογοτεχνία, δηλαδή να έχει διαβάσει κάποιο τα βασικά, ε, να έχει διαβάσει το Hobbit και τον Άγχο των Μαχητικών, ιδανικά και το Σελμαρίων. Δεν λέω άλλα γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μία-δύο, μια ολόκληρη σεζόν να πετύχουμε τον Τόλκιν Παρέα. Ε, Ενδεχομένω να έχει διαβάσει Φιλιπ το Χι

και επειδή τη του Aragon, την λογία, συγνώμη, του έραγων uh, του Παουλίνη, ε, να έχει διαβάσει κάτι τέτοιο ίσως λίγο ο ε, να έχει μπει λίγο σε αυτή την, λίγο πιο βαθιά στη λογοτεχνία του φανταστικού, για να μπορέσει να ευχαριστηθεί, να έχει την υπομονή και να ευχαριστηθεί το Μάλαζαν uh, Book of the Fallen

Δεκαλογία, δεκαλογία, σειρά πλέον Και νομίζω Και θα σας <σχελίδι> Κούρασα ίσως με αυτό ε, Θα επιμείνω κάποια στιγμή Θα ξεκινήσω το δεύτερο ε, Βιβλίο της σειράς Θα το προμηθευτώ πρώτα Και θα το ξεκινήσω Και θα δούμε ε, Πώς θα πάει Ξέχασα όμως βέβαια σε λίγο Ανάποδα ξέχασα να σας πω

τι διαβάζω τώρα Έτσι λοιπόν αυτό τον ε, καιρό ε, Διαβάζω το ηλέσχη των αθαράπευτά αισιόδοξων ε, Κατ' όπιν ε, συστάσεων ε, διαφρον ε, φίλων Το ε βλέπω εδώ, το ε, ε, εκεί Τελικά αποφάσισα και εγώ να το ε, ξεκινήσω Του Ζανμισελ Γκενασία Αν το προφέρω σωστά

το let's go and see what happens. στο πρώτο μέρος του βιβλίου, στα πρώτα κεφάλαια. Ε, όπως μου έχουν πει και άλλοι, αλλά όπω και μόνος μου, στην αρχή είναι αργό το βιβλίο. Πάει αργά-αργά, μας εξοικειώνει με το α, βασικό ήρωα. Ε,

δεν γίνονται και πολλά σε αυτό το πρώτο κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι ε, ενθουσιάστηκα mm -hmm. θα δούμε όλοι λένε ότι μετά γίνεται πάρα πολύ καλό για να δούμε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα όμως κυλάει ε, και είναι μια ωραία ε, περιγραφή ηθογραφή αν θέλετε της ε, ζωής στο Παρίσι του 50 ε, ε, να το πούμε έτσι Επομένω. Ε,

θα έλεγα ότι επειδή μου αρέσει λίγο αγγίζει το ιστορικό να το πούμε έτσι ιστορικό μυθοπλασία ε, είναι αλλά ναι όχι έχει και αρκετά πράγματα που ε, ε, θέλετε ιστορικό ήθογραφικό τη εποχή μαθαίνει αρκετά για τη, μ, τη ζωή του κόσμου εκείνη την εποχή επομένω ε, ε, ε, ε, ε, και ειδικά τον παιδί του

των παιδιών των ηρών του βιβλίου, ναι, είναι και παιδιά να μέσα του μέρου του βιβλίου, αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, ούτε να το σπουλιασ όπω λέμε, και ούτε και να το ε, ε, να το κρίνω από αυτή τη στιγμή είναι, είναι νωρί ε, ακόμα θα έλεγα, αλλά ε, θα επιμύνω. Ε,

που τη συζητούσαμε και στο Goodreads μερικοί είπαν ότι το αφήσαν, το βαρέθηκαν ε, άλλοι λένε όσοι το έχουν τελειώσει να επιμένουμε εγώ νίκος αυτός που επιμένουν ε, έχω υπομείνει και μερικά βιβλία έτσι επιμένω γενικά και έτσι μερικά πραγματικά έχω υπομείνει αλλά δεν είπε το παρόντο αυτό ένα, ένα που μου έκανε πολύ εντύπωση και ήταν να δεις συμπτώσει. μάλλον μου ότι είχαν

σχετικά μιλή δύο πάνω σημείο είναι αυτή ε, γιατί πιάσαμε εκεί στο Goodreads ε, μία συζήτηση ε, σχετικά με το ε, με το ποιον του συγγραφέας και σχέση με το λογοτεχνικό του έγκρο. Έχουμε του συγγραφέα και του καλλιτέχνη του μουσικού και ακριβώς την ίδια συζήτηση έχουν ε, σε κάποια σημείο και σε

κάποιοι χαρακτήρες και στο βίο αυτό στη λες την θεραπεύθυνση και δεν δει εσύ όλοι το διαβάζουμε ή και άλλοι το διαβάζουν τα χρόνια και τους ήρθε ή άλλοι ή κάτι άλλο γίνεται. Δεν ξέρω την άποψη και πολλοί θα ενδιαφερόμουν να τη μάθω ε, σχετικά με το θέμα. Ε, στην ουσία υπάρχουν δύο ε, σχολές να το πω δώσω, δύο τρόποι σκέψης ως το ένας,

ε, ο θεστηρός αν θέλετε λέει ότι οι συγγραφείς πρέπει να είναι συνεπείς με αυτά που γράφουν δηλαδή το ποιόν τους, ο δύο του τους ο συγγραφέα συγγραφές τους ο, ο, ο, ο, συγγραφές τους, ο δύο τους, και οι γενικά οι στάσεις τους στην κοινωνία, οι ιδές τους οι πράξεις τους πρέπει να συνάδουν με αυτά τα οποία κηρύττουν σε ή τέλος πάντων πρεσβεύουν στα βιβλία τους

<σοβή> ε, η άλλη σχολή λέει ότι ε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τόσο, ότι περισσότερη αξία έχει το καλλιτεχνικό έργο σαν έργο και αυτά που εμείς οι περιγράφει αυτά που εμείς αποκομίζουμε ε, από αυτό και λιγότερο η προσωπική, ο προσωπικός δουλειός οι προσωπικές ιδέες του συγγραφέα γιατί ο κυζεγγραφής, κάθε άνθρωπο

καλλιτέχνικες γενικά, να δικαιούται να έχει αδυναμίες, προσωπικές πεπιθήσεις και γενικά να δικαιούται να έχει και προσωπική ζωή να το επεκτείνω εγώ η οποία α, πόσο θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Επάνχουν αρκετά επιχείρηματα υπέρ και κατά της μιας σχολής ή της άλλης, α,

δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσω το τόσο πιστικά βέβαια και για τις δύο σχολές γι' αυτό λέω ελάτε εδώ στο Music Heaven. Ε, βρείτε τις σελίδες εκκομπής, τους τρόπους επικοινωνίας είτε μέσω chat, είτε μέσω facebook και πείτε μας και στις απόψεις σας και δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσω γιατί είμαι τις δεύτερες άποψες με ενδιαφέρει το έργο το καλλιτεχνικό έργο που έχω μπροστά μου συγκεκριμένο το βιβλίο και αυτά που γράφονται μέσα στο βιβλίο και όχι το

του συγγραφέα άλλωστε αν πάμε γενικά αλλά και στο συγγραφικό χώρο και αν πάμε γενικά και στους ε, ε, καλλιτέχνες ε, αν περιμένουμε αυτά που ε, γράφουν ή αυτά που τρέχουν ή αυτά τα έργα τους να συνάδελουν πολύ φοβάμαι ότι θα μας μείνουν ελάχιστοι ε, καλλιτέχνες με τους οποίους θα ασχοληθούμε δεν ε, ε, αν πιάσουμε τώρα

τα βιογραφικά και δούμε τι έκανε ο κάθε συγγραφέας και πώς ζούσε και ε, ε, αν αυτά που, ε, που ζούσε τα, αυτά που γράφει τα, τα πίστευε ή όχι πολύ φοβάμαι θα μείνουμε με ελάχιστο ε, συγγραφεί στη βιβλιοθήκη μας να διαβάζουμε ε, να σας, ε, α, ε, ένα πολύ γνωστό και χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ραντιορ Κιπλινγκ που είχε γράψει το περίφημο «Αμ»

που λοιπόν, κάποια στιγμή λέει ότι αν παίρνεις ψύχρημος όταν γύρω σου τα έχουν χαμένα, ε, έτσι υπάρχει μια δέτοια στροφή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ε, ε, ε, έκπληκτη, τον, τον είδανε να τσακώνεται για σήμερα μορφόρος με το ε, γειτονά μου και να ορίεται στη, στη μέση του, του δρόμου για κάτι. Ξέρω εγώ τι διαφορά είχαν με το γειτονά του.

Ε, όταν λοιπόν ο άνθρωπος τότε, θα το έδωσε το κάνει την ψυχραιμία του εγώ τι πρέπει να κάνω να αγνοήσω το μήνυμα που, που περνάει που θέλει να περάσει ε, είπαμε και οι συγγραφείς άνθρωποι είναι το ότι η ανθρώπινη φύση μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε να σκεφτόμαστε πως θα ήταν το ιδανικό δεν σημαίνει ότι

αν μπορούμε να το κατακτήσουμε κιόλα όπω ακριβώ και οι φιλόσοφοι και οι αρχαίοι μα, μεγάλοι φιλόσοφοι, αλλά και οι άλλοι ε, μπορεί να έχουμε κάποιε φιλοσοφικέ θεωρίε. Δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε εύκολο ή εφικτό να ζει σύμφωνα με αυτέ. Και τί, λοιπόν, εγώ προσωπικά νοικοστήριο στη δεύτερη σχολή, εξετάζω το έργο και τι θέλει να πει αυτό και το ποιον του καλλιτέχνη δεν το. Α,

το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει να είναι κάτι πολύ άσχημο, πολύ περίγυργο για να με αποτρέψει να, να εξετάσω σοβαρά ή να αποποιηθώ. Θέλετε ε, το έργο του. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.

Ακούσαμε το τρίτο μέρο του Σκέτσου Αλαγκροβάτσε από την τρίτη συμφωνία γνωστή και ηρωική του το Μπαμπετόβεν. Και σα έχω ξαναπεί ότι την τρίτη ηρωική ε, υποτίθεται ότι την είχε αφιερώσει ο Ναπολέον στον Λουίδιου

ο Μπετόβεν στον Απολέοντα στο όμως όταν αυτός τέθηκε αυτοκράτορας έτσι εγκαταλείψε δηλαδή τη γαλλική δημοκρατία και έκανε το αμπίο την αυτοκρατορία ε, θρυλείται ότι ο Μπετόβεν έσκησε την αφιέρωση και την αντικατέστησε Συμφωνία Τρίτη Ροϊκή αφιερωμένη σε ένα μεγάλο

η χωρί να τον κατονομάζει, Είναι γνωστός ήταν και γνωστό φαινόμε για τα έντονα δημοκρατικά του ασθηματα μπετόβεν σε αντίθεση με πολλού σύγχρονου τη εποχή του και κυρίω με τον φίλο παρά τη διαφορά ηλικέ που χώριζε με τον.

Φίλο, φίλο του, α τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση πάντως και είχαν συναντηθεί κιόλα τον Γκέτε, τον άλλο μεγάλο α τελειά, μεγάλη μορφή αυτής τη εποχή στην Γερμανία. αυτό που είπαμε μετά, Γερμανία να το πω έτσι, γιατί τότε δεν υπήρχε Γερμανία, υπήρχαν γερμανικά α, κρατήδια να το πω έτσι. Η Βαβαρία μα είναι το πιο γνωστό από αυτά, έτσι, λόγω και

της δικής μας ιστορίας αλλά δεν θα να μην το μετρέψουμε τώρα σε μάθημα ε, ιστορίας να...

Καλησπρίσω και τη Σπυρού από το Spoiler Alert. Television, που μας ακούει και αυτή θα σας έχω πει πολλές φορές για το Spoiler Alert γιατί και συνεργάζομαι με τα παιδιά συμμετέχω λίγο σε κάποια άρθρα και παίρνω με και αυτή με πολλές ιδέες παρατηρήσεις και, αλλά χρήσιμα πολύ για να βγει αυτή η εκπομπή και εδώ πέρα

και είναι, είναι μία κατάλληλη στιγμή να σας πω okay, και για το, α, φε, ένα, τη δεύτερη σύμπτωση να το πω έτσι αν θυμάστε στην ε, πάει ρεκετός καιρός βέβαια αλλά σε μία από τις προηγούμενες κουμπές πριν το φαντάστικο στην ουσία τρεις εβδομάδες πριν τέσσερις πασπαιτώσεις ε, σας είχαμε μιλήσει για το βιο που έτυχε να διαβάσω ότι η μικρή ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας

Εθναικής Δημοκρατίας τη Κλόντο Μωσέ και φυσικά μπορείτε να το βρείτε είτε από την εκπομπή είτε από την κριτική που έχω κάνει στο Goodreads Μπορείτε να το βρείτε όμως α, να δείτε πώ είναι οι συμπτώσεις α, 2 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε στα βιβλιοπολία ένα παρομοίου θέματος

ε, βιβλίο, δεν βιβλίο που σχετίζεται στενά με αυτό ε, όχι βιβλίο, ε, graphic novel θα το λέγαμε ε, Στη νοσιά ένα μεγάλο κομικ, ένα βιβλίο που μορφή κομικ, όπως θα λέτε, πείτε το για τους αμήνιτους τα κομικ το λέω αυτό, οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι χρειάζεται στάση με το που κούνε graphic novel γνωρίζουν και ένα graphic novel που μας το έφεραν οι εκδόσεις Ίκάρους και η ίδια ομάδα που είχε επιμεληθεί του

Πολύ επιτυχημένο κατά τη γνώμη μα Logi ε, Αν δεν έχετε διαβάσει το Logi Comics, ε, αύριο ε, πριν, πριν πηγαίνετε αγοράστε το και διαβάστε το. Αυτό έχω να πω, μόνο μια εξαιρετική δουλειά και όχι μόνο για όσους αρέσκονται στα μαθηματικά. Τέλο πάντων, η διομάδα ομάδα, ο Αλέκος Παπαδάτο δηλαδή και η Άννη Διντώνα, μας α, φέρνουν ένα καινούριο graphic novel

με τη συνεργασία του Αβραάμ Κάουα. Το graphic novel αυτό ονομάζεται Δημοκρατία και κυκλοφορεί και στα ελληνικά με αυτόν τον τίτλο και κυκλοφορεί και στα γλυκά με τον διάλογο τίτλο Democracy. Και όπως είπα και βιβλία, κυκλοφόρησε ακριβώς 2 ε, Οκτωβρίου και πρέπει να ήμουν από τους ε, πρώτους

τουλάχιστον το ευρύ κοινό που να το προμηθευτεί. Ε, το να σου πω το διάβασα σε <laughs> το Ρούρφικ θα, θα λέγαμε, γιατί είναι και η μορφή του Γκάρφικ Novel τέτοια που, ε, σαν να βλέπεις ταινία να το πω έτσι, έχουν τέτοιο επίπεδο εμβάθυνση σε παρασέλνει ε, καρέ-καρέ, σου χτίζει την ιστορία και...

Ε, δεν μπορείς παρά να ακολουθείς. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το αφήσεις από ότι ένα συμβατικό, να το πω έτσι, βιβλίο. Βέβαια, αυτά που περνάει και δείχνει, δείχνει και την εικόνα, είναι πολύ πιο συμπυκνωμένα σε σχέση, σε σχέση με ένα βιβλίο. Η... Το βιβλίο αυτό, συγνώμη, του graphic novel, καλύπτει την περίοδο της

Καθι... καθιέρωση το πω έτσι, της αδραίωσης συγγνώμη, της Αθηναϊκής δημοκρατίας από περίπου το Σόλωνα τα χρόνια του Σόλωνα και το Πισίστρετο μέχρι και ε, μέχρι τη μάχη του Μαραθώνα καλύπτει αυτή την περίοδο στα γεγονότα που παρουσιάζονται ε, το ε, ενδιαφέρον και το πολύ καλό είναι ότι ο τρόπος που τα δίνει

αυτά τα γεγονότα είναι πολύ ε, είναι πολύ όμορφος ε, πολύ απλός ε, και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει λόγος να το φοβάται κανένας με την έννοια ότι δεν πρόκειται για ένα, μια πολιτική ανάλυση γιατί ο τίτλο εντάξει όπω και να ε, το κάνουμε σε περιδάζει και δικασία

εποχές που ζούμε και για κάτι τέτοιο όχι δεν πρόκειται για πολιτική ανάλυση πρόκειται για ένα περι... περιπέτεια αν θέλετε μια περιπέτεια ε... Ε... δημοκρατική <laughs> όχι ε... η όλη ιστορία ενδοσμένη από τα μάτια ενό Αθηναίου ε... πολίτη ένας α... απλός θα λέγαμε Αθηναίος πολίτης που παρακολουθούμε την περίοδο του από παιδί

να το πω έτσι από νέαρο. Και καθώς μεγαλώνει βλέπουμε πως εξελίσσεται η αθηναϊκή ιστορία Α, δεν, παίρνει, δεν παίρνει θέση Α, Διαμορφώνει θέση μέσα από τα γεγονότα Και βλέπουμε ας πούμε, πως τα γεγονότα μπορούν να διαμορφώσουν τον άνθρωπο

παρουσιάζονται όπως λένε και οι ίδιοι οι συγγραφείς, παρουσιάζονται όλες οι επιτυχές, δεν, δεν παίρνει θέση το γράφικνο, και μάλλον η λίστα προσπάθησαν συνειδητά από ό,τι φαίνεται να μην πάρουν θέση πάνω στο τι προτείνουν ή τι θέλουν ή ε, τι, θέλουν, τι μηνύμα θέλουν αυτοί να περάσουν από ε,

το graphic novel αυτό και σίγουρα θα διαβάζετε ευχάριστα από όλε τι ηλικίε. έλεγα για τι πιο μικρέ ηλικίε ένα χρήσιμο μάθημα ιστορία, αν θέλετε. Ναι, δο δοσμένε λίγο διαφορετικά. για τι μεγαλύτερε ηλικίε, τροφή για σκέψη, για πολύ ε, σκέψη θα έλεγα. Και αν θέλετε να διαβάσετε ε, περισσότερα για αυτό το ε, βιβλίο, έχω γράψει μια

με αυτό που σας είπα κάπως πιο ανελτικά βέβαια μόνο να τα διαβάσω και να τα πω όλα εδώ πέρα στο spoiler.gr και στην βιβλία θα βρείτε και την παρουσίασή μου για, για αυτό το βιβλίο αλλά και κάτι άλλο που θα σας πω μέσως μετά το επόμενο κομμάτι

Και ακούσαμε το τέταρτο μέρο από την τέταρτη συμφωνία του Ludwig van Beethoven. Να θυμίσω για αυτού που μα ακούνε, συνέχεια τώρα και μα ακούνε, ότι σήμερα μου μουσική μα επένδυση είναι οι συμφωνίε, αποσπάσματα από τι συμφωνίε του Beethoven. Και ελπίζω συμπληρώσαμε

πρώτη της εκπομπής και ελπίζω να σας έχω κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι τώρα και να σας αρέσουν και αυτές οι μουσικές επιλογές για να συζητούσαμε και το καινούριο graphic νόδουλ ε, Δημοκρατία των εκδόσεων Ίκαρος με μια δουλειά του Αβραάμ Κάου με τον Αλέκο Παπαδάτο και την Άννη Τιντόνα ε, σε προηγουμένως ότι μπορείτε να διαβάσετε και την αναλυτική

κριτική μου στο spoilalert.gr αλλά εκεί πέρα θα διαπιστώσω ότι έχουμε και μία συνέντευξη του Αβραμ Κάουα Τα παιδιά από το spoilalert Alert, ε, έχουν, έχουν, είχα, έχουν επαφή με τον Αβραμ Κάουα και, ο οποίος πολύ γενικά συμφωνήσε να μας παραχωρήσει ε, συνέντευξη και μου έκαναν

την τιμή συνεργάτες μου να ε, παραγωγήσουν, ναι, μάλλον πιο σωστά, να διατυπώσω εγώ τι ερωτήσει που θα υποβάλαμε στο συγγραφέα και ο οποίο ε, πολύ γενικά απάντησε και το αποτέλεσμα να μην σα το σπουλεριάσω, να μην σας το χαλάσω. Θα συνδεθείτε στη σελίδα του Πολελερτ και θα διαβάσετε τη.

Ε, θα διαβάσετε τι λέει στη συνέδευξή του και ελπίζουμε να σας αρέσουν τα ερωτήματα τα οποία α, θέσαμε ένα μικρό να πω μόνο ότι ε, είπα προηγουμένως ότι ε, είναι, η Δημοκρατία είναι ένα θέμα αρκετά υποσυζήτηση αυτό τον καιρό όμως α, το θέσαμε το συγγραφέα και ε,

Φυσικά ο συγγραφέα, και να από ότι μαζί του ε, μας είπε ότι η Δημοκρατία είναι διαχρονικό πρωτίστως. Το επίκαιρο έρχεται και παρέρχεται. Το διαχρονικό μας σημαίνει. σύμφωνο και εγώ και τουλάχιστον όσοι από εσάς έχετε ένα ενδιαφέρον ε, να το πω έτσι όσοι ασχολείστε με την πολιτική ή όσοι θέλετε να έχετε άποψη με την πολιτική ε, καλό είναι

ε, να διαβάζετε, να ενημερνούσετε και για την ε, πολιτική Η ιστορία. Πολιτική δεν είναι κάτι παραπάνω από τα κόμματα και τα τρέχοντα ε, που ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα. Η πολιτική και ειδικά το θέμα Δημοκρατία είναι ένα διαχρονικό θέμα και καλό είναι να διαβάζουμε και να γνωρίζουμε και την πολιτική

Ιστορία να γνωρίζουμε δηλαδή, πώ φτάσαμε ε, μέχρι εδώ. Άσο έτσι, δούμε και πιο καθαρά πώ θα, θα προχωρήσουμε. ή τι άλλε απόψει μπορεί να υπάρχουν. Και αν θυμάστε, είχαμε κάνει και ολόκληρη την ολόκληρη. μια στον πρώτο κύκλο. Και ακριβώ για αυτό το θέμα το βιβλίο ήταν ε, ε, πολιτική δήλωση. Αν θέλετε.

Πολιτική και βιβλίο. Ε, πάντοτε ήταν αλληλένδετα αυτά τα, αυτά τα δύο, και μην ξεχνάτε ότι και το φεστιβάλ βιβλίο που έλυξε πριν από την προηγούμενη Κυριακή και είναι στο Ζάπιο, το ήταν το θέμα του κεντρικού του άξονα ή ανάγνωση ω ε, πολιτική πράξη. Ε, είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο

και σχεδόν και με πολλά άλλα θέματα που τα έχουμε φήξει κατά καιλού εκπομπέ με την ελευθερία του λόγου έτσι και του τύπου με πολλά, πολλά θέματα, κοινωνικά έτσι, πολιτικά, και πιστεύω ότι είναι καλό να διαβάζουμε και κάτι πέρα από τη λογοτεχνία διαβάζουμε πιο και λίγο

πολιτικά δοκίμενα. Δεν λέω να γίνουμε όλοι πολιτικοί ανελίτες, αλλά να έχουμε μία απόψη είτε πολιτική, ακόμα και την πολιτική ιστορία, σαν ιστορία καθαρά διαβάζει, θα διαπιστώσεις και θα πάρεις πάρα πάρα ε, πολλά ε, πράγματα. Και δε, όπως είπα υπάρχουν ε, πολλά πολλά ε, βιβλία, τώρα η επιλογή ξέρετε και από τα

και τις προτιμήσει του καθενός πόσο θέλει να βαθύνει και τι έχει σκοπό να μάθει ή να μην ε, να μην μάθει Ωλεύει και το νόμπελ το νόμπελ λογοτεχνίας ε, ε, φέτος το οποίο, το οποίο κρουστηκαν κάποιες περίεργε απόψει, αλλά πάλι το πούμε μετά το ας κούμε το κομμάτι και να πούμε μετά για το νόμπελ

και ακούσαμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια στην ε, μουσική ιστορία και τα πιο γνωστά κομμάτια της κλασικής μουσικής Τι άλλο, την εισαγωγή στην Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν Αυτός ο ρυθμός που έχει πριν να σου πω πόσε δύσκευες υπάρχουν είναι από τις πιο δημοσιογητικές ε, συμφωνίες

και έχει συνδεθεί στενά με το Δεύτερο Παγκόσμιο, με τη νίκη των συμμάχων ε, καθώς το BBC κατά τις, αυτές τις κόμπες πολιτικών παρανόμων στην Ευρώπη ε, τα πρώτα μέτρα από τη Συμφωνία του Μπετό δεν ήταν το σήμα στον των εκπομπών του BBC τότε και ε, πάρα, πάρα πολλέ διασκευές και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ε,

περιστάσεις. Να καλείς περίσσου εδώ αφενός με το φίλο μας τον Γιώργο από το spoiler που μας ακούει κάπου από την Αθήνα αυτή η τον Ατεράξ μέλος του Music Heaven που έχει συνθή στο chat και τα λέμε. Λέγαμε προηγουμένως για το... θα για τον όποτε λόγο τεχνίας. Ε, όπως ξέρετε, οι όσοι μας παρακολουθείτε τουλάχιστον πήγε στην uh, Ζβατλάννα Αλεξίβιτς και...

Είναι, ήταν μια βράβεση η οποία προκάλεσε αντιδράσεις όχι τόσο ε, για την αξία της σαν συγγραφέους όσο γιατί ε, όλοι παραδέχονται ότι γράφει πάρα πολύ καλά αλλά υπήρχαν κάποιες πω, ενστάσεις κάποιοι προβληματισμοί το την ότι

η Alexievich ε, δεν είναι ακριβώς ε, λογοτέχνης ε, του είδους με το οποίο αυτό που κάνει είναι περισσότερο ρεπορτάζ θα λέγαμε, περισσότερο δημοσιογραφία δηλαδή τα βιβλία τα γραπτά της τα οποία ε, καλύπτουν διάφορα ε, θέματα κατά κύριο λόγο ε, από δύσκολες πτυχές της ρωσικής ιστορίας ε, πριν να το πούμε τα γραπτά της είναι περισσότερο

Έρευνα, ε, πω, παράθεση εμπειριών, αποτελέσματα έρευνων και λιγότερο ε, μυθοπλασία. Ε, δηλαδή κάπου δεν είναι, ε, δεν είναι λογοτεχνία, ε, περισσότερο πλησιάζει προς το δοκίμιο και

Υπήρξε μια σχετική συζήτηση αν το δοκίμιο είναι λογοτεχνία Τώρα βέβαια από ε, τα μεριά όπως έχω πει Θυμάστε είχαμε κάνει ε, παλαιότερα ειδική εκπομπή για τα παντός είδους βραβεία ε, στον χώρο της λογοτεχνίας Έχα πει και παλαιότερα ότι προσωπικά δεν μου λένε και πολλά τα βραβεία ούτε και τα, ε, τα νόμπλ

και να πω κάτι ότι τα νόμπελ βράσοντα έτσι όπως έχουν καθιωρεθεί συμβατικά κάπου λίγο έχουν χάσει, α, μοιραία δηλαδή αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η κοινωνία και ο τίτλος νόμπελ δεν αντιστοιχεί ας πούμε αυτό πάντοτε με αυτό ακριβώς το οποίο α, βραβεύεται γιατί έχουν αλλάξει προτεραιότητες α, α, η, η επιστημή, η έρευνα και η λογοτεχνία

Μηρέα, α, δηλαδή μπορεί ο τίτλος να είναι νόμπελ λογοτεχνίας αλλά γενικά πείστε ποιος θα θέλετε να λέμε ένα νόμπελ γραπτής έκφρασης νόμπελ έκφραση νόμπελ

Λόγου. Ε, για να μην πω τώρα γίνεται ο κακός και πω το πολύπαθο νομπελειρήνης άλλη ιστορία από εκεί λοιπόν, η σχέση μου με τα βραβεία δεν είναι και όταν καλύτερη μπορεί να λέει κάποια πράγματα ένα βραβείο αλλά ότι, ε, σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά όπου παίζει πάντοτε και το υποκειμενικό το προσωπικό κριτήριο ε, δεν είναι και το πώ να το πω δεν είναι και η πρώτη μου

ε, επιλογή ε, ένα βραβείο δεν είναι το πρώτο πράγμα φορές, είναι και το δεύτερο το οποίο θα κοιτάξω σε ένα ε, σε ένα έργο σε ένα, και σε ένα λογοτεχνικό έργο ε, βέβαια ε, πολλές φορές βέβαια, τύχει να διαβάζω κάτι το οποίο έχει βραβευθεί να διαβάζω κάτι και να βραβευθεί μετά και να πω ότι Α, μάλιστα ναι

το άκεζε; ή δεν το άκεζε; ε, και πολλές φορές ε, έχω διαβάσει κάτι βροβημένο και δεν, δεν μου έχει πει τίποτα, δεν μου άρεσε καθόλου ε, δεν ξέρω εδώ είμαστε στο Music Heaven, είτε από το chat είτε μέσω του Facebook είτε με το α, το ιδικό πεδίο, μπορείτε να μας πείτε και εσείς

για το θέμα αυτό και να μας α, διορθώσετε γιατί όχι okay, όπως το, το λέω εγώ να δώσουμε τροφή στη ε, να δώσουμε τροφή σε συζητήσεις σε εγώνιμες α, συζητήσεις

Πάντοτε γιατί πολλές φορές οι διάλογοι καταλήγουν να είναι διάλογοι κουφών Πάμε όμως γρήγορα στο επόμενο κομμάτι γιατί περνάτε να προλάβουμε όλο, να μην αδικήσουμε κανένα έτσι.

Το τρίτο μέρο του Αλέγρο, από την έκτη συμφωνία των Πετόβεν, την ε, επωνομαζόμενη και ω πειμενική, ε, η οποία έχει το, αυτό, πούμε, έχει το γενικό τίτλο. Χαρούμενη συγκέντρωση του ε, ανθρώπου στην εξοχή. Ε, ήταν ε, το βουκολικό, θα λέγαμε, παίρκε στη ζωγραφική η βουκολική

τέχνη, ας πούμε, που ήταν αρκετά της μόδας εκείνα τα χρόνια του Μπετόβεν. Αλλά ε, και ο, αρκετές συνθέτε ε, είχαν και πάντοτε και ένα από τους που οι συνθέτες είχαν τέτοια μοτίβα, μοτεβό, που σχετίζονται με τη ε, φύση στι ε, συνθέσει τους. Ε, λέγαμε προηγουμένως και για τη δημοκρατία και για

και τα νόμπελ λογοτεχνία για τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει είπα δεν με συγκινούν ιδιαίτερα τα αυτά τα θέματα τα γραφεία μου ενδιαφέρει περισσότερο το τι έχει να μου πει με ένα προσωπικά το βιβλίο και φυσικά και τι έχει να πει σε να το μεταφέρουμε περισσότερο δηλαδή και από το word of mouth όπως λέμε πώς όμως στόμα που λέμε στα ελληνικά

και πραγματικά, αυτό το βλέπεις πολύ περισσότερα βιβλία έχω διαβάσει και έχω ευχαριστηθεί ακούγοντας τι συμβουλές των φίλων και γνωστών σε διάφορα φόρουμ και chat το επιτοπλίστων και λιγότερα με βάση τα βραβεία που έχουν, που έχουν πάρει. Και

Πάρα πολλά βιβλία που μου συστήνουν φίλοι που είμαστε στην ομάδα στο Συμβουλιοσκόλη και στο Goodreads ή από τις κριτικές που γράφουν οι φίλοι και συνεργάτες εκεί στο Spoiler Alert και στα άλλα site που παρακολουθώ εκεί πέρα πράγματι έχω βρει α, τι να πω έχω βρει πάρα πολλές α,

ε, προτάσεις και όχι μόνο σε βιβλία και σε άλλα θέματα και σε ταινίες και σε ΡΕΣ και σε κομικά και πραγματικά την να πιστεύω ότι α, όχι τι είναι να πιστεύω είναι γεγονός ότι όπως δεν μπορεί να πείσει τους οπαδούς του να το πω έτσι, να το πω έτσι

φίλους να το μοιραστούν με τους δικού του φίλους στα κοινωνικά μέσα ε, δεν βλέπω να έχει και πολύ ε, μεγάλη επιτυχία. Είναι απαραίτητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωση, θέλουμε δεν θέλουμε και για τους α, συγγραφείς και ειδικά για τους πρωτοεμφανιζόμενους ε, συγγραφείς. Βέβαια τώρα υπάρχει και τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει και υπάρχουν και εκδοτικοί ή και που εξειδικεύονται στου πρωτοεμφανιζόμενους

με πρωτοεμφανιζόμενους συγγνώμης εγγραφής και αρκετούς από αυτούς ε, συναντήσαμε και στο, και στο φαντάστικο αν μπείτε στο φαντάστικο, αν μπείτε στους εκθέτες θα δείτε πως η εκδοτική που ασχολούνται ε, με τη λογοτεχνία του φανταστικού ίσως α, σαν πρώτη προσέγγιση που θα προσθέσω στο φαντάστικο αλλά γενικά ασχολούνται με το χώρο των εκδόσων, των νέων εκδόσων των νέων εκδοτών

Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας.

Και ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την Εβδόμη Συμφωνία του Πεδόβεν, μια συμφωνία που συνέθεσε ενώ έκανε διακοπές για λόγους Υγεία, βέβαια, διακοπές που σε αυτές ήταν συντροφιά, προ τη συντροφιά του Γκέτε και εκεί μας έχει μεταφέρθει από ποτίθεται αυτό το σμάρτερες, το εξή περιστατικό που...

Ε, καταδεικνύει και τον τρόπο που σκεφτόταν ο Μπετόβενο. Ο Μπετοφανή ήταν γνωστό για τα αντισυμβατικά για την εποχή, τα δημοκρατικά του, αν θέλετε, ε, στήματα θα λέγαμε σήμερα. Λοιπόν, ενώ έκανε βόλτα με τον Γκέτε στου δρόμου εκεί του Θαρέτρου που παραθέριζαν, είδαν κάποιο μέλη τη βασιλική οικογένεια, τοπική αριστεροκρατία, σε πάση περιπτώσει να έρχονται

προς το μέρος, προς το δρόμο ο Γκέτε γνωστό ας πούμε για, το, για τις καλές του σχέσεις με την αυλή, με τους αυλικούς κλπ ε, υποκλήθηκε και, και έκανε στην άκρη για να ε, περάσουν. Αντίθετα ο Πεδόβεν σταύρωσε τα χέρια πίσω την πλάτη φόρεσε <laughs> κατέβασε <laughs> ακόμα χαμηλότερα το καπέλο του και ε, συνέχισε ατάραχο στην πορεία του πρίμενοντας

Πρώτα, αυτοί να τον χαιρετήσουν και να κάνουν στην άκρη και μετά να τους καλημερίσει και αυτός ε, μετά που ξανά ε, πήγε μαζί του ο γέτενας να τον περίπατο τους και που

έκανε ας πούμε παρατήρηση γιατί τη φερθικέτηση στου αριστοκράτες και θρυλείται ότι ο Μπετόβεν το απάντησε ότι αριστοκράτες υπάρχουν αμέτρητοι εσύ και εγώ όμω είμαστε μοναδικοί είχε μια αίσθηση με του, αλλά όπως είπα επίσης ήταν αντισυμβατικός mm. ε, θα έλευε, <coughs> πίστευε σε αριστοκρατίες και τέτοια πράγματα εν πάση περιπτώσει

είναι ένα είναι ένα θέμα είπαμε το ποιον το καλλιτέχνη ε, κάποιος ο οποίος είναι δημοκράτης θα ακούει και δεν θα απολαμβάνει τον κέτε ε, δύο, δύο άνδρες δεν είναι βαθιά εκτίμηση πάντως φιλία θα λέγαμε σήμερα ε, πας παιδόν η δόμη ήταν από τα πιο επιτυχημένα έργα ε,

<καινίδα> <καινίδα> <συγνώμη> και Α, έλεγα για α, Το γορδυμάδο από στο μας στόμα Την πρόοδηση δικτύων Και την πιζεύτικη πρόοδηση Όχι να πάμε να αγοράσουμε 500 likes στο facebook Ή 100 ακολουθού cool στο instagram Και ποιος θα πάρει τους περισσότερους Και ποιος ε, Να μην πω τώρα και τιποτά άλλο

Εντάξει, ε, δεν έχει αυτό σημασία εννοώ. Αυτό πραγματικά ε, ο ένας χομπίστα ένας τέχνης, ένας προς τον άλλον. Αυτό προτείνει ε, πέρα από αστεράκια και like και τέτοια. Αυτά που λέμε ο ένας στον άλλον και τα οποία τα βρεις βρίσκεις τέτοια γραμμένα αν ψάξεις. Επίχει, πούμε, από το Ουντρίττσα, που φίλων,

εκτός από αυτό που τώρα τελείωσε αυτό που διαβάζω το, τη λέξη των θεράπευτες αισιόδοξων όπως θα εισφύλουν το, ε, το προηγούμενο ότι ο Μάλαζαν Book of the Fallen με ένα ακόμα καλύτερο τον Άμπερ Κρόμπι το First Law ε, της σειράς του φαντασίας ε, από εκεί τη γνώρισα και αντίστοιχα εγώ στις άλλους συνέσσετε τον τρόπο του χρόνου ας πούμε ε, μέσα από

από blog, τα άλλα, από, το, από τα, τις κριτικές που είχαν γράψει τα παιδιά οι συνεργάτες μου και στο spoiler ε, alert για το αν είσαι έτοιμος, πάτα enter, το ready player one, το άνθρωπος στον Άρη, the Martian που, ε, θα χτυπήσω το κεφάλι μου αν δεν το κάποια στιγμή ότι υπάρχει και δεν το έχω ε, διαβάσει όλα αυτά τα βρήκα ε, από επειδή τα προτείνουμε ο ένας ε, στον άλλο

αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Αυτό, όπω είπα, πρέπει να βρίσκεται σε αυθεντικέ απόψει, κριτικέ, και όχι να κοιτάμε ε, τα νούμερα, δηλαδή κάπου που όλοι μπορούν να, να πετάξουν ένα νούμεράκι, να πατήσουν ένα κουμπάκι, δεν είναι τίποτα. Μείνεται σε αυτού που γράφουν και αιτιολογούν την άποψή του και μπαίνουν στον κόπο να τα παρουσιάσουν για εμά του υπόλοιπου. Πάμε όμω και σε, στην ογδόη.

και ακούσαμε το Αλέγρο ε, Σκερτσάντο το δεύτερο μέρος από την ογδόη συμφωνία του Μπετόβεν και η ογδόη γενικά θεωρείται ως ε, μια ε, πόσο, από πιο χαρούμενε να το πω τις του Μπετόβεν ε, σαν ε, σαν μουσική σαν, αυτό, ε, σαν διάθεση που σου αφήνει αν θέλετε και πιστεύω ναι

και σιγά σιγά καθώς μπαίνουμε και στα τελευταία λεπτά της εκπομπής Θα τα κλείσουμε

ε, σιγά σιγά να πούμε λίγα λόγια ε, Επειδή λέγαμε για τα blog Τις φίλος Τους οποίους παρακολουθούμε Και μαθαίνουμε πολλά ε, Δεν ξέρω σε πόσους νομίζω ε, σε, Αν θυμάστε πέρα από μερικές Και είχε αρέσει το τους ε, Είχαμε διαβάσει ε, Ένα πόσο από ένα ε, ιστολογίο Που παρακολουθώ Και αυτό

με διάφορα θέματα αλλά και για το βιβλίο. Ε, το γάμα σε ένα φιλό αν θυμάστε που παρομίεζε το βιβλίο με ένα παλιό φύλο. και έχουμε κάνει πάλι και τη σχετική συζήτηση έντυπου βιβλίου σε σχέση με ηλεκτρονική ανάγνωση, πώς ε, συγκεράζονται, πώς συνδυάζονται, πώς ε, πάνω στην περιπτώση ποια είναι η σχέση τους και η σχέση μας

Uh, μάλλον με, με αυτά εντάξει δεν πιστεύω είχα πει και τότε δεν πιστεύω σε τέτοιε διαχωριστικέ γραμμές ε, διαβάζουμε όπου και όπως και με όποιο τρόπο ε, είναι πρόσφορος και μπορούμε κάθε φορά. Αν ε, πας περιπτώσει είναι από, τε, από αυτά τα φιλικά θα το έλεγα blog μπορεί να βρεις ε, προτάσεις ε, διαβάσει ε,

ε, κριτικές ε, να μόνο ότι άλλαξε στέγη ε, μας ήρθε και αυτό στο WordPress γιατί και εγώ το WordPress χρησιμοποιώ για ε, τις δικές μου διδικτυκές έτσι, ε, αναζητής,

Παρουσιάζει αν θέλετε, πα περιπτώσει. Ε, επομένως, το, αυτό που σας είχα προτείνει, το still review Πλέον είναι still uh, wordpress.com goes.wordpress.com. εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε και πλέον η φίλη μας ή ο φίλη της εκπομπής μας δεν είναι μόνοι εκεί πέρα. Της συντροφεύει και μια άλλη κοπέλα, μια άλλη κυρία. Να πω έτσι, μια κοπέλα, έχει μου αρέσει καλύτερα

ο ήχος αυτός, ε, η ειρήνη και γράφουν για βιβλία, για ταινίες για, ε, και για ταινίες α, γενικότερα. Πάση περιπτώσει και βλέπω ότι η φτήμασία μπήκε στα, στα δύσκολα. Πάση περιπτώσει, ε, διάβασε Μπουκοφυσκή.

Και έπιασε Lovecraft μια και έρχεται και Halloween, μην το ξεχνάμε τέλος το μήνα. Γιορτάζουν στο εξωτερικό κυρίω, αλλά και εδώ πέρα, λίγο έτσι έχει άρχισε να δειλα να κάνει την εμφάνισή του και το Halloween και τα σχετικά θεματικά. Α, λίγο Χάρι Πότερ, λίγο αυτό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Εντάξει, σιγά-σιγά μπαίνουμε και εμεί σε ένα τέτοιο ευθύμο κλίμα βέβαια. Εμείς λόγω του

της 28ης που είναι η γιορτή Νοέμβριος α, λίγο εκεί πέρα έχουμε, έχουμε τη γιορτή μας τον Νοέμβριο τον Νοέμβριο λέω συγνώμη, ε, τον Οκτώβριο απομόνως, ε, δεν είμαστε στερημένοι από γιορτές αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε, θα δούμε lovecraft μάλιστα

ε, και στο Fantastico όπως θυμάστε είχαμε, είχε γίνει πολύ ωραία ε, παρουσίαση για το Lovecraft και θεωρείται ένα πλέον κάποιος λογοτέχνη του φανταστικού έτσι ίσω κάποιος θεωρήθηκε και περιθωριακό αλλά τώρα είναι κλασικό έτσι ώστε να μην ε, ξεχνάμε το κλασικό μας. Και πάμε να ακούσουμε για να προλάβουμε, πάμε να ακούσουμε λίγο από ενάτη.

Την ε, Οδύση Χαρά που είναι το πιο γνωστό κομμάτι της Ενάτης Τα... σας την έχω παίξει πάρα πολλές φορές και έτσι έβαλα ένα διαφορετικό ε, κομμάτι μία διαφορετικό απόσπασμα να το πω έτσι, από την Ενάτη του Μπετόβεν άλλη φορά θα την Οδύση Χαρά θα τη βάλω και μάλιστα ε,

Ολόκληρη. Εδώ τελείωσε και η σημερινή μας ε, εκπομπή Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την ακρόαση Ελπίζω να σας κράτησα μια ευχάριστη συντροφιά Το δύο ε, αυτό το απόγευμα της Κυριακής Να ε, ευχηθώ σε όλους σας καλή εβδομάδα Και θα σας αποχαιρετήσω με, ένα, με την εισαγωγή Στη δεκάτη του Μπετόβεν και

πριν αρχίσουν ναι, ναι, φωνάζουν διάφοροι πια μόνο εννιά έχει γράψει ο παιδόμου κλπ. Είναι μία υποθετική συμφωνία ε, είδε κάτι ε, εντάξει υπάρχει πολλές ανταγκλήσεις και κριτικές για το πόσο είναι είναι ένα έργο που έγινε το συνέφεσαι το 1988 ο Μπαρί Κούπερ από

από σημειώσεις από πραγματικές σημειώσεις του Μπετόβεν για τις οποίες άλλοι λένε ότι ήταν για τη δεκάτη άλλοι λένε ότι δεν για και... άλλα κομμάτια το σύμφωνο είναι ότι ο ίδιος ο Μπετόβεν είχε σκοπό να γράψει ε, και δέκατη συμφωνία τώρα αν ο Μπαρικούπερ θα καταφέρει όχι αυτό είναι άλλο θέμα αλλά αφού ε, υπάρχει ας ακούσουμε δεν κάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό από εμένα καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε